La media pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla, la que anoche en mi medio. Parte que sí, que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía convertida en un camión. Parte que sí, todo en volas, volas, volas, volas, Una voz misteriosa, hoy que me decía, hoy que me decía, tú serás mi conductor y yo muy asustado y sin saber manejar. Rodito le movía pero no podía andar. ¡Hagamos que todos los bolias menos los telos! Quiero proyectarlos para que Για να μα δίνουν στο διάστημα όλου του αριξίρου. Κάποιοι δεν έχουν φόβο. Κάποιοι μα ήρθαν από το διάστημα σαν εξογίνη, εδώ είναι ο βελόπουλο. Ο οποίο φοβάται να μην βοηθούμε με το εμβόλιο, εμβόλιο, εμβόλιο, όπω το λέει. Γιατί θα γίνουμε εξογίνη ο μισοτάκη. Σε ένα σχέδιο του Μιτσιοτάκι, το αποκάλυψε στη Βουλή. Μόνο η Βελόπουλο θα μπορούσε να τα αποκαλύψει όλα αυτά. Έχει γνώση. Έχει διαβάσει και μια επιστολή του Ισουιά σα. Δεν έχετε διαβάσει τίποτα. Οπότε παίρνουμε τα μέτρα μα για να μην γίνουμε. εξωγήινοι στο διάστημα και πάμε στο διάστημα όλα αυτά τα σχέδια τα ύποπτα είναι, ανήκουν στον Πρωθυπουργό και τα αποκάλυψε ο Βελόπουλος ποιον Πρωθυπουργό όμως αυτόν που θα ακούσουμε τώρα να μας μιλάει για τον Πρωθυπουργό αυτός που θα ακούσουμε είναι ο κύριος Ταραντήλης κυβερνητικός εκπρόσωπος για οποιοδήποτε πρόβλημα φταίει ο Κυριάκος Μητσοτάκης <Καινεπάσα>, καλέπάσα, μη <καμιόν. Καινεπάσα>, καλέπάσα, καλέ> Για οποιοδήποτε πρόβλημα φταίει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκεί; Απαντώ εγώ. Στην αρχή φταίγε για τις συνέπειες της πανδημίας. Στη συνέχεια για τις οικονομικές επιπτώσεις της και την ύφεση σε όλη την Ευρωζώνη. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης φταίει επειδή δεν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες εμβολίων στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Επιτέλους, έχει το δικαίωμα να ζει στο δικό του κόσμο, δεν έχει όμως το δικαίωμα να γνωρίζει τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί, απαντώ εγώ. Τον πειράνε χαμπάρι Και η δική του. Πολύ σωστά τα λέει εδώ ο κύριο Ταραντήλη. Συμφωνούμε νομίζω οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στην πολύ καθαρή περιγραφή του για το τι ακριβώ συμβαίνει με τον πρωθυπουργό. Χθε είχαμε την πορεία. Πορείε έγινε στο κέντρο τη Αθήνα, έγινε στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννα, σε άλλε πόλει. Όλο αυτό ο τσαμπουκά του Μιχάλη Χρυσοχοίδη τι προηγούμενε μέρε. Δεν θα βγει κανεί. Θα παρακολουθούνται οι δημοσιογράφοι θα είναι σε μέρο συγκεκριμένο όλα αυτά υποτίθεται γίνονται γενικώ αλλά θα ξεκινούσαν από χτέ. Τίποτα από αυτά, ε, κουρελόχαρτο, όπω συμβαίνει πάντα σε τέτοιε περιπτώσει, γιατί δεν είμαστε στη φάση που μπορεί να επακούσει το φοιτητικό κίνημα, το εκπαιδευτικό κίνημα, το εργατικό κίνημα, ακόμη και σε όποιε μορφέ να βρίσκονται όλα αυτά και σε όποιε καταστάσει. Δεν υπάρχουν με τη μία τι εντοέ του κάθε σερίφη. Και κάποια πράγματα είναι ε, ανώτερα από τι οδηγίε αυτέ και τι εντολές όπω η διεκδίκηση αυτονοήτων πραγμάτων, γιατί για αυτά βγήκανε χτε. Όταν μάλιστα η Υπουργό Αρμόδια φέρνει τα νομοθετήματα, ενώ είναι κλειστά τα πανεπιστήμια, ενώ είναι κλειστά τα πανεπιστήμια και λανσάρονται ω δημοκράτε και άριστοι αυτοί, ε τότε υπάρχει λόγο, υπάρχει ένα ακόμη λόγο, να βγουν να διαδηλώσουν και να δηλώσουν την ύπαρξή του αυτοί που αισθάνονται την ανάγκη. Ο ζουράρη, βουλευτής μας ο, Ζουράρης, ο Κώστας Ζουράρης Ρωτήθηκε λοιπόν σε ραδιοφωνική συνέντευξη Αν θα πήγαινε χτες στην πορεία Θα πάτε στο συλλαλητήριο είπατε Ξέρετε ναι. ότι μέχρι 99 άτομα Τα έχω χεσμένα Τα 91 άτομα την διάταξη του Μητσοτάκη Τα έχω χεσμένα Λε το καβα ελα ραν και να δα Κι όλε η να Τα έχω χεσμένα Λε που καβα ποραβάχο η να δα αυτό. Νόμος είναι. Όχι, δεν είναι χοντρό. Γιατί ο ιδρυστής μου Μητσοτάκης, ο οποίος ακόμα δεν μου ζήτησε συγγνώμη για την Ήβρυν που εναντίον μου και εναντίον της ιστορίας μου και της οικογένεια μου, ε, καταλαβαίνεις ότι αντιστοίχως είναι και ε, οι, οι, οι μαλακίες αυτές που είναι εντόνιοι. Είναι πολιτικός λόγος, πολύ to the point, Και απαντάει αν έχετε κάποιο ερώτημα και αν έχετε κάποια απορία, τι ακριβώ λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο συγκεκριμένο βουλευτή. Μόλι εδώ το ακούσαμε από το Ζουράρι συνδικαλιστή αστυνομικό, ο Μπαλάσχα, κάθε μέρα σε παράθυρο. Στον αντένα ήταν σήμερα το πρωί και ρωτήθηκε γιατί αστυνομία, γενικώ οι δημοσιογράφοι από χτε έχουν ένα θέμα, γιατί δεν επενεύει αστυνομία, γιατί έγινε αυτό το παράνομο στο κέντρο τη Αθήνα, γιατί θα κολλήσουμε όλη κορονοϊό, κάτω από το Σύνταγμα που ήταν η πορεία, είναι το μετρό. Γίνονται τα ίδια και χειρότερα κάθε δεκάλεπτο. Γι' αυτό κανένα δημοσιογράφο δεν θα ασχοληθεί γιατί δεν το βλέπει. Είναι κάτω από τη γη. Ενώ αυτό που έγινε χθε που ήταν πάνω από τη γη και το είδαν έχουν βγει από τα ρούχα του οι δημοσιογράφοι. Ρώτησαν λοιπόν τον Παλάσκα και αναγκάστηκε γι' αυτό να απαντήσει με άλλο τρόπο. <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> ρώτησα, <ΣΣΣ> ρώτησα έτσι για να κάνουμε και λίγο χιούμορ πρωί-πρωί. ένα αστυνομικό διευθυντή και μου είπε μια ατάκα του Facebook. Του λέω τι έγινε, Πώ και δεν κόψαμε. Και μου λέει τι κάνει. Κάτσε μαλότη. Έκλο τσάβα δεν <Τι έκανε> <Τι έκανε> λοιπόν αυτό με, με τη γνωστή διάλεκτο που μιλάνε και είναι μια φράση που τη λέμε συνήθως και στο Sky, η Εβαντονοπούλ, στο μεσημεριανό δελτίο, ε, σημείωνε την ημερομηνία για να κάνουμε τον έλεγχο σε 15 μέρες. Πάντω, σίγουρα τα βασικά συμπεράσματα είναι πω δεν τηρήθηκε αυτή η οδηγία για τη συγκέντρωση έω 100 άτομα. Και σε καμία περίπτωση η εντολή τη Ελληνική Συμφωνία για απαγόρευση ναδρύσεων δεν έχει πιάσει τόπο. Α κρατήσουμε την ημερομηνία, έχουμε 28 του μήνα. Α προσθέσουμε 15 μέρε να θυμηθούμε για να δούμε ποια θα είναι και τα αποτελέσματα από επιδημιολογική άποψη. Να σα ευχαριστήσουμε, Μιχάλη Τεζάρη. Σημειώσαμε όλη την ημερομηνία για να κάνουμε τη σούμα μόνο για αυτό το θέμα όμω. Το τι γίνεται στα μέσα μεταφοράς, την αρχή της πανδημίας, από πέρυσι, δεν το έχουμε σημειώσει ποτέ σε κανένα μπλοκάκι. Το τι γίνεται που ανοίγουν τα μαγαζιά, δεν το έχουμε σημειώσει ποτέ σε κανένα μπλοκάκι. 4.000, λέει, ήταν χτες τη διαδήλωση. Αν πήγαινε στην Ερμού από κάτω, άλλοι 2.000 ψώνυζαν εκείνη την ώρα. Ούτε αυτό θα σημειωθεί στο σχετικό μπλοκάκι των δημοσιογράφων. Μόνο η διαδήλωση, διαδήλωση του έβγαλε εκτό ορίων και αρχίζαν να σημειώνουν για να κάνουμε τη σούμα. Αντίστοιχη σούμα είχαμε κάνει και στο εφετείο. Δεν προέκυψαν τα πράγματα όπω μα τα λέγανε τότε. Ενώ ανησυχούσαν πάρα πολύ. Θα πάνε όλα καλά τα πράγματα και γιατί θα πάνε καλά. Γιατί έχουμε την τώρα Μπακογιάννη που λέει εκείνο το περίφημο: Δόξα τω Θεό, πάμε και θα πάμε καλά. Σε ένα τέλμα ψέματο και αναξοπιστία. Και Ιωπή, Υί, πύρι, πύρι, μια... στο Λεωνίδιο. Και ποτήρι, στο λεονίδιο. Το και Τσακόνικη μελιτζάνα στο Λεονίδιο. Και να η Ελασόνα. Και δόξα τω Θεώ. Τω Θεώ. Καλά πάμε. <Τουσίλισμα> άριστα. Όχι απλά καλά. Πάμε άριστα. Δόξα τω Θεώ. Το λέει και ο μυθικό τη. Εδώ εμβολισμένο με διάφορε μελιτζάνε και φέτε από την Ελασόνα. Και από το Κίλκις, μεγάλο μερίδιο, μεγάλο μέρος ακροατών, μεγάλο μέρος πολιτών, συμπολιτών μας, κυρίως έτσι μεγαλύτερης ηλικίας. Ένας Παπαδόπουλος χρειάζεται και δεν εννοούν τον Σπύρο Παπαδόπουλο ή μπορεί να το εννοούν, αλλά εμείς ο δικός μας νους πάει στον άλλον Παπαδόπουλο. Ευγήκε και πολιτικός αρχηγός και το είπε στη Βουλή. Γι' αυτό και η ελληνική λύση λέει, αυτό τον Παπαδόπουλο χρειάζεται η Ελλάς. Θα μου βρείτε, Παπαδόπουλοι δεν υπάρχουν πολλοί. Σαφώ και δεν υπάρχουν πολλοί. Αυτόν τον Παπαδόπουλο χρειάζεται και nada. η φορά η Τώρα για να είμαστε ειλικρινεί, δεν εννοούσε αυτό τον Παπαδόπουλο, αλλά του κολλάει άνετα. Εννοούσε τον Τάσο Παπαδόπουλο τη Κύπρου, τη Κυπριακής Δημοκρατία τότε με το δημοψήφισμα. Αλλά έτσι όπω το είπε, τον Παπαδόπουλο χρειάζεται η Ελλάδα. Μα θύμισε όλου αυτού που λένε για τον Παπαδόπουλο και εννοούν τον Γιώργο, τον πρόεδρο τη Δημοκρατία τότε. Και νομίζω κολλάει περισσότερο στο Βελόπουλο να αναφέρεται σε αυτό τον Παπαδόπουλο και όχι στον Παπαδόπουλο τη Κύπρου. Όταν τον ακούμε εμεί, εκεί πάει ο μα, το στήσαμε χειτικά, για να το ε, με, μοιραστούμε και μαζί σας. Η Ευρώπη συνεχίζεται στην Ευρώπη. Το μακελιό που γίνεται, το μπάχαλο που γίνεται με τα εμβόλια, ο πόλεμος, ποιος πόλεμος, με τις εταιρείες. Όταν έχεις τόσο μεγάλες εταιρείες είναι λογικό ότι οι εταιρείες θα σε κάνουν ό,τι θέλουν. Ακόμη και την πολύ ισχυρή και μεγάλη, όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Ευρώπη. Ε, χαίρομαι διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ε, εισάκουσε τις παροτρύνσεις πολλών ε, αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και διαπραγματεύεται πια πιο σκληρά, πιο αποφασιστικά, πιο αυστηρά με τις ε, μεγάλες εταιρείες παραγωγής εμβολίων. Ε, Οι εταιρείες αυτές πρέπει να καταλάβουν ότι στον βαθμό που έχει χρησιμοποιηθεί ευρωπαϊκό χρήμα ε, για την ε, έρευνα παραγωγής αυτών των εμβολίων πρέπει να τιμήσουν τα συμβόλαια τα οποία έχουν υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αχ, Θεέ μου, κράτω το στόμα μου, δεν ήξω η Ρουφιάννα. Είναι πολύ μεγάλη ε, δύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη. Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννηση. Κόντα μπένα, κόντα μπένα τραμίσιο. Κι και τα λούρα, λαμπαλάγκα. Για να μην μπορεί να ασκεί την απαραίτητη επιρροή και πίεση στι μεγάλε εταιρείε. για να είναι συνεπεί με το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων στο οποίο είχαν δεσμευθεί. Αυτά λοιπόν έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκη, χτες στο Υπουργικό Συμβούλιο που έγινε πάντα μέσω τηλεδιάσκεψης και περιέγραψε ακριβώς πόσο μεγάλη είναι η Ευρώπη ότι πρέπει οι εταιρείε να αρχίσουν να κάνουν έκανε ένα λάθος, χρησιμοποίησε μάλλον μια λάθος λέξη και ερχόμαστε εμεί εδώ τώρα να κάνουμε την αποκατάσταση. Οι εταιρείες αυτές πρέπει να καταλάβουν ότι στο βαθμό που έχει χρησιμοποιηθεί ευρωπαϊκό χρήμα για την έρευνα παραγωγή αυτών των εμβολίων πρέπει να κατημήσουν πιο σκληρά, πιο αποφασιστικά, πιο αυστηρά τα συμβόλαια τα οποία έχουν υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ μεγάλη ε, δύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη παγκέλη μου. Μεγάλη, μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο. Εδώ που τα λέμε, η Πελοπόννησο είναι μεγαλύτερη από την Ευρώπη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά που έχει βγάλει Πελοπόννησος και βγάζει δεν μπορεί να τα διανοηθεί να τα βγάλει η Ολλανδία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και δεν ξέρω εγώ ποιε άλλε χώρε όλο αυτό που το ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Που ναι, είναι η Ευρωπαϊκή, αλλά δεν είναι Ένωση. Το βλέπει και το καταλαβαίνει ο καθένα με κάθε αφορμή και κρίση. Αυτό ακριβώ επιβεβαιώνεται. Έτσι λοιπόν, βάλαμε τη σωστή λέξη αντί για τιμήση. Το κάναμε όπω πρέπει. Γιατί αυτό ακριβώ κάνουν οι συγκεκριμένε εταιρείε, με φαινομενικά αντίθετη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά υπογείω οι διαπραγματεύσει και οι διαβουλεύσεις, διαβουλεύσεις ε, Αυτό δείχνουν τι χρειάζεται ο τόπο. Χρειάζεται πάρα πολλά. Θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώ χρειάζεται και κυρίω τι ακριβώ έχει. Και χαίρομαι που η Ελληνική Λύση είναι ίσω το μοναδικό κόμμα που κάνει πραγματικά την πολίτευση, κύριε Μηλικόν. Είμαστε. Αναχωρή που το λέω. Αλλά είμαστε οι μοναδικοί που κάνουμε την σοβαρή. Ευτυχώ! Όχι για την αντιπολίτευση, για του ψηφοφόρου μα, αλλά με προτάσει, με επιχειρήματα. Και αυτό το λένε πλέον όλοι. Και αυτό το λένε πλέον όλοι. Si Γι' αυτό και λέω πολλέ φορέ ότι ζητάω μια τετραετία. Μια τετραετία. Μία, μία, μία, μία a a prisa, rankar, rankar, Μία, μία Για να δεις πόσο αλλάζει η Ελλάδα Αλλάζει, yeah. γιατί, γιατί έχουμε έναν στόχο Με πρόγραμμα και σχέδιο να φέρουμε τα πράγματα εις πέρας Μία τετραετία, δεν έχει ζητήσει και πολλά άνθρωπο. Άλλοι ζητάνε, δύο, τρει τετραετίας Μία ζήτησε και μέχρι στιγμής δεν την έχουμε δώσει Δεν το αποκλείουμε, έτσι όπως πάμε, γιατί όχι και στον Βελόπουλο. Στη χθεσινία εκπομπή εδώ που είμαστε με τον άλλον, είπαμε χτες για όλες αυτές τις καταγγελίες που βλέπουν το φω της δημοσιότητας, από τα πρωινάδικα κυρίω που ξεκίνησε από τη Σοφία Μπεκατόρου και μετά έχει εξελιχθεί και κάθε μέρα βγαίνουν συνεχώς καλλιτέχνε κυρίως, γυναίκε άντρε. Καταγγέλνουν συναδέλφου, προϊσταμένου, διευθυντέ. Δεν μπαίνουμε στην ουσία των καταγγελιών, δεν είμαστε κι εμεί αρμόδιοι να τι διευκρινίσουμε, να Πολύ πιθανόν πάρα πολλά από αυτά, αν όχι όλα, να έχουν συμβεί, γιατί είναι και ο χώρο τέτοιο και γίνονται και σε όλου του χώρου, όχι μόνο στον καλλιτεχνικό χώρο, που έχουν και τη δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι να, βγουν να τα καταγγείλουν. Συμβαίνουν παντού και κυρίω αυτά είναι και πολύ σημαντικά, δεν τα παίρνει και και κανεί και δεν μπορεί η να έχει φωνή το θύμα. Του όποιου βιασμού, εκφοβισμού ε, δεν έχει και την φωνή να μιλήσει, γιατί μπορεί να χάσει τη δουλειά του και να γίνουν όλα αυτά. Λέγαμε λοιπόν και κάπου εκεί μπλέχτηκε και ο Κιμούλης με αφορμή τα όσα λέγονται για τον Κιμούλη. Είπαμε χτε τι απόψει μα για αυτό το θέμα και στέλνει μήνυμα στο mail ένα ακροατή και λέει Καλησπέρα. Δεν πίστευα στα αυτιά μου με όσα λέγατε σήμερα στην εκπομπή σα για τον Κιμούλη. Σα ακούω καθημερινά, αλλά δυστυχώ χάσατε έναν ακροατή. Δεν γίνεται να δίνετε άλοθη στον Κιμούλη επειδή είναι κουκουέ. Είμαι σίγουρο ότι γνωρίζετε πόσο σοβαρό είναι το θέμα τη ΔΕΤΑ και ότι είναι ακριβώ η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσει. Είναι ένα σοβαρότατο θέμα που χρειάζεται το κατάλληλο timing για να γίνουν οι αντίστοιχε καταγγελίε όπω έγινε με το MeToo. Σα ακούω καθημερινά και τοποθετήστε άρτια σε όλα. Για μένα ήταν ξεκάθαρο ότι προσπαθήσετε να αποδυναμώσετε την καταγγελία τη ΔΕΤΑ επειδή ο Κιμούλη είναι στο κουκουέ. Μέχρι και ο Μπαλούρδο θα καταλάβει πόσο απαράδεκτο είναι αυτό. Γράφει στο τέλο. Ε, τέτοια πρόθεση δεν είχαμε. Αν αυτό καταλάβατε, δεν θα πω κάτι άλλο για να σα πείσω. Επειδή όμω και από κάποιου φίλου που το συζητήσαμε υπάρχει ή δεν ήταν τόσο καθαρά αυτά που είπαμε, ε, δεν έχει νόημα τώρα να το συζητάμε. Και εγώ να έχω ένα μονόλογο από εδώ και να μην ακούω live τι δικέ σα ενστάσει. ώστε να μπορούμε να δώσουμε τι διευκρινήσει που μπορούν να χρειαστούν. Για το θέμα του Κιμούλη, λοιπόν, θα απαντήσουμε ω εξή. Μιλώντα όχι για τον Κιμούλη, για τον οποιονδήποτε. Κάνει οτιδήποτε σε χώρου δουλειά Γιατί δεν ξέρω αν ακριβώς έχουν γίνει όλα αυτά που ε, λένε για τον Κιμούλη. Προφανώς θα βγαίνουν δημοσίω καλλιτέχνης στο οποίο και καταγγέλνουνε. Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία. Την ακούμε, την ακούμε και ακούμε και τα όσα λέει ο απέναντι που εδώ τυχαίνει να είναι ο Κιμούλης. Ε, τελείωσε με τον Κιμούλη. Άλλο θέμα τώρα. Ο, είμαστε απέναντι στον αυταρχικό, στον άξεστο, στον παλιάνθρωπο, στον εκβιαστή Σε αυτόν που εκμεταλλεύεται την ανάγκη του άλλου για δουλειά Σε αυτόν που συμπεριφέρεται πολύ άσχημα Σε συναδέλφους του Σε υπαλλήλους του Σε υφισταμένους του Ανεξαρτήτως του τι ψηφίζει Μπορεί να ψηφίζει το ίδιο που ψηφίζω εγώ Μπορεί να έχει την ίδια άποψη που έχω κι εγώ Μπορεί να είναι και ο φίλος μου Είμαστε απέναντι σε αυτούς Δεν μας απασχολεί καθόλου Αν είναι κουκουέ ο Κιμούλης Γυρίζω στον κυμούλη, αν είναι Σύριζα ο Κιμούλης αν είναι οτιδήποτε και αν δεν είναι ο Κιμούλης και είναι και κάποιο άλλο που είναι και πιο κοντά σε εμά. Εγώ τον Κιμούλη δεν τον ξέρω, δεν έχω μιλήσει και ποτέ. Ε, οπότε δεν έχει να κάνει με κομματικέ ή πολιτικέ τοποθετήσει. Αν κάποιο είναι παλιάνθρωπος στη συμπεριφορά του, φεύγω από τον Κιμούλη, είναι παλιάνθρωπο ανεξαρτήτω του τι, ποιο κόμμα ψηφίζει. Το ότι ψηφίζει κάποιο ένα κόμμα και έχει μια ιδεολογία που θέλει να κάνει καλύτερου ανθρώπου, δεν σημαίνει ότι και ο ίδιο είναι καλό άνθρωπο. Δεν σημαίνει ότι το έχει καταφέρει, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι πιστοποιητικό. Γιατί πολλές φορές και αυτό χρησιμοποιείται το άλοθη για να διαπράξει διάφορες ε, ιστορίες στους χώρους δουλειάς ή στο περιβάλλον που κινείται. Αλλά για τον Κιμούλη πολιτικά τώρα εγώ πάντα θα θυμάμαι που συνέβαλε καθοριστικά σε εκείνη τη συγκέντρωση της Παπάντζας το 2015. Κάμε λοιπόν σε μία συζήτηση επί σχεδίου συμφωνίας και απορούν γιατί δεν τα βρήκαμε. Έχουν δίκιο. Δεν τα βρήκαμε γιατί μας χωρίζουν πέντε λέξεις. Αλέξις Σύπρας, Πρωθυπουργό της Ελλάδας. τα ξεχνάμε αυτά, δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε ο ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο εξάμεινο ήταν ένα τεστ, το πρώτο εξάμεινο του 15, ήταν ένα τεστ για όλη την αριστερά ποιος ενέδωσε και ποιος δεν ενέδωσε, δεν σημαίνει ότι όποιο ενέδωσε και όποιος πίστεψε τότε ότι έχει χαθεί για πάντα, αλλά είναι μια στιγμή η οποία πρέπει να υπάρχει και να την θυμόμαστε για να ξέρουμε ότι μια τόσο εύκολη μπανανόφλουδα δεν την πατάς αν είσαι καθαρό. σκέφτες, έχεις ανάλυση και ήταν ένα πολύ καλό τεστ αυτό και πάντα προφανώς το είπαμε και χθε, αλλά μπορεί να μην το διατυπώσαμε σωστά ε, έχει δικαιώμα καθένας να καταγγέλει Οποιαδήποτε στιγμή, οτιδήποτε. Γιατί είπαμε ότι με τι πολλέ καταγγελίε έχει χαθεί τη Σοφίας Μπεκατόρου, η πολύ σοβαρή καταγγελία και το πολύ σοβαρό θέμα, γιατί μπήκε πολύ καθαρά από την Μπεκατόρου. Νομίζω πρώτη φορά μπαίνει τόσο καθαρά στην ελληνική κοινωνία. Και πάνω που πήγε να κρατήσει τρει-τέσσερι μέρε και το συζητούσαμε και πολύ σωστά κάναμε όλοι. Ήρθαν όλοι, αρκετοί καλλιτέχνε, να λέει ο καθένα το δικό του θέμα, που δεν είναι του μεγέθου Μπεκατόρου, δεν ήταν βιασμό. Ήταν άλλου τύπου πιέσει και έτσι χάθηκε. Προφανώς όλοι έχουν την, κατα... την δυνατότητα να καταγγείλουν όποτε θέλουν αυτό ακριβώς που αισθάνονται την ανάγκη ότι πρέπει να καταγγελθεί. Απλά είπαμε ότι επειδή έχει πέσει στα πρωινάδικα όλο αυτό, έχει πάρει μια άλλη διάσταση όταν πέφτει ένα θέμα στα πρωινάδικα και είναι τόσα πολλά πια που έχει χάσει τον έλεγχο και φαντάζομαι θα χαίρονται πολύ αυτοί που διαπράττουν τέτοιες Πράξεις, γιατί με αυτή τη σκόνη και όποτε σηκώνεται σκόνη, για όποιο θέμα, κρύβονται οι πραγματικοί ένοχοι. Τι μένει πίσω από όλα αυτά, Αυτό το πολύ ωραίο που είπε και αλλάζουμε θέμα ο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Πρωθυπουργό μας χθε. Κρατάμε τι απαραίτητε ισορροπίε ανάμεσα στι ανάγκε τη δημόσια υγεία και τη εθνική οικονομία, αποφασίζοντα κάθε εβδομάδα ανάλογα με τα δεδομένα. Δεν είναι δηλαδή η πολιτική βλέποντα και κάνοντα, είναι ακριβώ το αντίθετο. Βλέπουμε. ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε. Δεν είναι δηλαδή η πολιτική βλέποντα και κάνοντα, είναι ακριβώ το αντίθετο. Δεν τα τελευταία Βλέπουμε. Πώ θα βλέπει λοιπόν φίλε μου Αρίστο, και θα τι κάνουμε. με Τα διάβαζε κιόλα. Του τα είχαν γράψει σε κείμενο και είπε: Το αντίθετο του βλέποντα και κάνοντα είναι βλέπουμε και κάνουμε. Αυτό είπε ο Κυριακό μου Τζοτάκη χθε. Ήταν κείμενο. Κάποιο εκεί μες στο μαξί μου έκαζε, σκέφτηκε, είδα από το παράθυρο τον μπλε του ουρανού ή το συννεφιασμένο ουρανό, κάτι είναι ρατσγέ που έχει εκεί και του ήρθε και λέει: Θα το βάλω και θα το πει. Και το άλλο. Το είπε και είναι πάρα πολύ ωραίο. Το αντίθετο λοιπόν του βλέποντα και κάνοντα είναι το βλέπουμε και κάνουμε. Εδώ ελληνοφρένεια, όχι μόνο εδώ και γενικώ παντού. 2 11 10 80 80 Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να πείτε αυτά που θέλετε RadioPapakiParaPolitica.gr Το mail του Σταθμού Αυτή την ώρα το παρακολουθούμε εμείς Χρήστος μυρίδη στον ήχο Πάμε γρήγορα στο πρώτο μέρος του λαού Και εδώ είμαστε σε λίγο Καλημέρα, Πασόλη μου. Καλημέρα. Λοιπόν, είναι και πάρα πολλά και δεν ξέρει από πού να αρχίσει. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να αρχίσει από κάπου. Θα πούμε ένα πραγματάκι, θα κλείσουμε ο καθένα τη δουλειά του και έξω την πόρτα. Δεν είναι ανάγκη να καλύψει τα θέματα, μην αγχώνεσαι. Δεν τα καλύπτω εδώ. Εγώ, εγώ θα σα πω πώ το λένε τηλεγραφικά. Το πρώτο πράγμα που θα σου πω είναι το ότι ο νόμο που πάει περάσει ο Χρυσοχοίδη δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσουμε εμεί. Θα μείνει σε χρυστά, όπω έχουν μείνει κι άλλοι. Δεύτερον, το πιο κουφό και το πιο ωραίο ανέκδοτο ήταν αυτό, το ότι μείναμε στην έννοια. Ευρώπη. Αυτό. Αυτό που, το... Αυτό που το. Αν κάτι χρήσιμο έχει γίνει, είναι που μείναμε στην Ευρώπη. Α σκεφτούμε τώρα να είμαστε σε αυτή την κρίση και να μην είμασταν στην Ευρώπη. Ευρωπαίοι. Ναι, με βαρβάτα. <συλίξε> Κάναμε πλάκα τι προάλλε και λέγαμε για να πηγαίνουμε πορεία θα πρέπει να παίρνουμε φραζόντα στο χέρι, αλλά η κυβερνησάρα που είναι και έτσι και μέσα και μοντέρνα, θέλει να πλάει να πηγαίνουμε σακούλε του ζάλα στο χέρι. Έκανα διευκνήση χθε που μιλούσαμε μετά. Δεν ξέρω το ανε, το είδα σίγουρα. Ότι απαγόρευση αναρτρήσει δεν αφορά το σωμπορικο, του εμπόδια τρόπο. Ενωείται ανετό, δεν βέβαια. Ενωείτε δεν αφορά φρωώ του εμπορικού δώρου στου εμπορικού δρόμου αγόρι μου, δεν κολλάει. Μην κολήσει τίποτα διεκδίκηση εργασιακών δικαιωμάτων είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι, είναι το αυτό το ζήτημα του. Αυτό Αν πάμε, πάμε όλε από τι Α πούμε αύριο εκεί πέρα θα υπάρχει ένα βραχικύκλωμα δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί είναι λίγο θέμα αλλά για να δούμε ας πάμε εμείς και θα το φτιάξουμε το βραχικύκλωμα έχουμε και δίπλωμα ηλεκτρολόγου. αλλάζουμε και τα μα χρειαστεί αύριο τουλάχιστον θα θυμηθούμε κάποιο ότι υπάρχει κούτελο δεν έχω κανένα από ούτε για τα πιτσιρία και ούτε για μας κοίτα αν κάτι σου μείνει τελικά και όλα να στα πάρουν είναι το κούτελο αυτό είναι γι' αυτό γι' αυτό τα κάνουμε όλα φιλιά. Έλα, μαλαμού! Έλα! Πού είσαι, κοπέλα μου! Τι μου κάνεις! Το μαλάκα με επιτυχία όπω κάθε μέρα. Να σου πω, αυτό που θέλω να πω είναι σήμερα για την ημέρα αυτή να είναι, που είναι το έσχο τη κοινωνία αυτό που κάνανε οι Ναζί. Επίση, ότι μετά από το, από το 45 κανένα Γερμανός δεν ήθελε το Χίτλερ. Επίση, κανένα δεν θυμάται ότι τα έσχη που κάνανε πανευρωπαϊκά οι Γερμανοί. Κανένα μετά δεν είναι Ναζί. Όλα αυτά που λέμε στο ντοκιματέρ που βγαίνανε και το χειροκροτάγανε και τον αποθεώνανε ήταν με, το με τον ζόρι, ήταν με το Διάβαζα κάτι που με συνετάραξε. Βρήκανε, λέει, στον του μια επιγραφή, συγγνώμη, αν με και τα που έγραφε, τα πολύ, κάπως έτσι είναι, δεν το θυμάμαι καλά. Εάν το Θεό. Αν επιτρέψω ή κά, κάπως έτσι, δηλαδή ένα δράμα. Αν υπάρχει Θεό θα πρέπει να με παρακαλέσει για να το Ναι, ναι, ναι γιατί έτσι. εδώ για να το ναι, πάλι, μου. Ε, αυτό ήταν στο που... ότι τα όταν βλέπανε καλά τα τουάζ και τα κάνανε μπαζούρ. Τα θέλανε για, για πορτατή και για τέτοιες καταστάσει. Καλησπέρα, αποστολή μου. Yeah. Μέρα μνήμη σήμερα, λοιπόν, και η απελευθέρωση των κρατουμένων του άζου από τον Κόκκινο Στρατό, αλλά και μέρα μνήμη κατά του Ολοκαθώματο. Με αφορμή, λοιπόν, αυτή τη μέρα, σήμερα, στα παιδιά μου, μικρά παιδιά, δημοτικού σχολείου, του έδειξα μια πάρα πολύ ωραία ταινία, Το Κρυφτό. Αξίζει να τη δει κάποιο. Είναι ταινία η οποία δημιουργήθηκε από μαθητέ 13ου Γέλου Περιστερίου, που μιλάμε πολύ απλά λόγια πώ αυτά τα παιδιά, τα 13.000 παιδιά, κατά τη διάρκεια τη κατοχή στην Ελλάδα, σώθηκαν γιατί κρύφτηκαν. Μπόρεσαν και κρίστηκαν σε ανθρώπους, σε σπηλιέ, σε τα πατάρια και μπόρεσαν και σώθηκαν από το ολοκαύτωμα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι και τώρα υπάρχουν δυστυχώ και άνθρωποι για την Ναζιστική Χριστιανική Βίβιν Λάου που έχουν αυτό το μισητό σύμβολο στα μπράτσα τους και στα σύμβολά τους. Να μην το ξεχνάμε και να θυμάμαστε ότι κάναμε το λάθος να τους βάλουμε στη Βουλή πρέπει να του ξεπατώσουμε από όλη την Ελλάδα. <ΣΣΣ> Οι εταιρείε αυτέ πρέπει να καταλάβουν ότι στο βαθμό που έχει χρησιμοποιηθεί ευρωπαϊκό χρήμα για την έρευνα παραγωγή αυτών των εμβολίων, πρέπει να κατανοήσουν πιο σκληρά, πιο αποφασιστικά, πιο αυστηρά τα συμβόλαια τα οποία έχουν υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπράβο! Τάλει μια χαρά εδώ ο άνθρωπο. Ε, λέει βλέπω στο YouTube από κάτω εκεί που γίνεται διάλογος «Παπάντζα είναι όταν ο λαός ξεσηκώναται χωρίς το κουκουέ» που είπα εγώ για το 15. ότι το 15, αυτό που έγινε ήταν ξεσηκωμός ξεσηκώθηκε κάποιος λαός έτσι το αντιληφθήκατε Αν όλο αυτό ήταν ξεσηκωμός λοιπόν ΟΚ, okay, πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού Γεια σου φίλε Αποστολή! Γεια! Έτσι έχουμε μια κυβέρνηση που θέλει ανάπτυξη, ναι ή όχι. Ναι, ναι. Έχουμε, έτσι. Όταν λοιπόν έχει μια διακυβέρνηση και δεν εμβολιάζει πρώτα τα μπουζούκια, τι σερβιτόρε, τι μπλουδούδε, τα ριχτερινά και τα να ανανοίξουνε. Δεν έχουμε, δεν ξέρουνε, παιδί μου, δεν ξέρουνε. Αν είχαμε παζό, καν αν είχαμε Αντρέα. Έχουμε, πρώτα, τώρα, πρώτα αυτά πρώτα, θα είχαν γίνει τώρα, τώρα και θα ήταν όλη η δε... κοινωνία ελεύθερη. Παρτούσε Ανά... τα κάναμε το... τώρα, θα χαιρόμασταν στου δρόμου έξω, άσεμα. Έτσι, που είναι παλέ καλέ μέρε, που είναι το ορθόδοξο πασόκρε. Είναι ε ε Σύγησε και, γίνει γίνει την και, την και το παίζει η ΣΥΡΙΖΑ για και αυτό είναι θέμα, πίστης Έλα, γεια μην που είναι αυτή, είναι σε ένα πολύ συγκεκριμένο μέρο που ξέρουμε όλοι που είναι, άσε με Ω, oh, έλα Αποστόλη. καλησπέρα από τη Δανία μπράβο Ναι, έλα, ο Α, έλα. Ποιες έχουμε να παίρνουμε, έτσι, έχουμε, έχουμε. Να κανα, για να δώσουνε κανένα επίδομα θέρμανσης δεν έχουνε. Διάβαζτε, ένα άνθρωπο που έλεγε 365 ευρώ δίνουνε σε οικογένεια που ε, δεν έχει παιδιά στην Βρετανία και 650 άνω των 8 παιδιών. Ποιος έχει βρε μάλακες 8 παιδιά να πούμε για να τους δώσει 650 ευρώ επίδομα σέρμανση καραγκιόζιδες. Αν δηλαδή κάποιοι σαν και εμένα δεν είχαν μπει μπροστά την εποχή των μνημονίων να φάνε ξύλο, να τους βρίζει ο κόσμος στην πλατεία των αγανακτισμένων, να μας λένε γερμανοτσολιάδες και όλες τις άλλες μπουρδες. Έλα να σου πω. Κατά ότι άδονοι, ότι ήτανε ήταν και το 10 και τώρα και αμερικανότσολιά και πάντα αυτοί οι άνθρωποι θα είναι κάτι με τσολιά σε από πίσω. Γιατί είναι Ρουφιάνοι, είναι δοσύλλογοι και είναι τσιράκια των Γερμανών, των Αμερικάνων και όλων αυτών. Γι' αυτό του λέμε γερμανοτσολιάδε πέστο, μην φύγει το αρχή. Θα ξανάρθει καιρό, θα τα ξανακούει. Έλα αποστολή, ο ναυτικός είμαι γύρισα φιλέ Έλα ναυτοι ξεμπάρκαρες Ξεμπάρκαρα Αχ που είσαι να έρθω στο λιμάνι να ντυθώ και εγώ κάτι μια κολομπαριτζού Να σου πω, αυτά που έλεγε για τη γυναίκα μου τώρα της τα χωρίσει, Κάτσε να δω τι θα μου πει Γιατί δεν ειδοποιήσε και έχω αφήσει κάτι ρούχα σπίτι Τι? Τίποτα, τίποτα, ελάθο τσάτ. <laughs> καλά τα ντουλάπε στο σπίτι δεν γλείνουμε καλά μαλακία. Να σου πω τώρα τα 100 άτομα στα λεωφορεία δεν κολαει μόνο στη κέντρο. Μόνο στη κέντρο κολιά. Σε λεωφορείο δεν κολάει, σε αεροπλάνο δεν κολάει. Στα μόλι δεν κολάει, στην ερμού δεν κολλάει. Στην ερμό δεν κολαφεί, στα μόλι δεν κολαλάει. Πολύ ωραία. Ε, να, να κάνουμε συγκέντρωση στο μόλι. Να κάνουμε μια συγκέντρωση, εκείνη μαλακία, εκεί χάνουμε, εκεί χάνουμε. Δεν μπορούμε να χειριστούμε καλά να ελιχθούμε στον καπιταλισμό. Σωστά, Να κάνουμε συνέχεια. Μια συγκέντρωση. Αντί να πάμε στο Σύνταγμα, πάμε λίγο παρακάτω. Να είμαστε όλοι μεσαινερμό. Ένα. Ένα αυτό. Είναι μια λύση. Ναι. Άλλο. <συνή> Δώσε ένα αντικείμενο στη. Ότι, ότι πουλά κάτι, α πούμε. Α, μπράβο, ναι. Κατάμε. Όλοι από ένα. Ντύσου Κοχνή... άραβα. Κάτι. Ντύσου. Επενδυτή. Ντύσου μπουλντόζα. Ότι κάτι γίνεται. Ντύσου αεροπλάνο. Ντύσου αποσκευή. Κάτι. Ότι ρίχνουν τη ζωή στο ελληνικό. Έτσι. Ρε παιδί μου, λίγο εφευρετικότητα σε αυτόν τον κολοκαπιταλισμό. Πειράζει και εμεί από την αποδο πλευρά να διαχειριστούμε. Το συμπέρασμα ότι εμεί τα βλέπουμε λάθο. Τι είναι, ποιο ξέρει. Υπάρχει ατομική ευθύνη, αγαπητέ, τα έχουμε πει αυτά. Αυτά πρέπει να τα καταλαβαίνουμε. Μην θα φτάσουμε θα... τώρα γιατί θα πω και για τον Τιροπιτά που δεν έκοψε την δεν, απόδειξη. Δεν τα να μιλήσει Δεν πειράζει, εντάξει, καλά λέγεται εσύ. Εσύ είσαι ο άνθρωπο πρέπει να μιλήσει, πράσινη χ χρυσή. Έλα τε, δηλαδή πρέπει να μιλήσω, τι να πω. Ελπίζω να διχαστήκαμε και σήμερα. Με αυτή την ελπίδα και την ευχή, σα αποχαιρετούμε. Ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα και όπως κάθε Παρασκευή, πάμε στο μαγκαζίνο με τις παραγγελίες αφιερώσεις του λαού. Γεια σα, Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Γλίκε μου. Καλημέρα. Είμαι πολύ χολοκαζό. Και εσύ, μωρέ. Ε, τι? Και εσύ. Πάρα πολύ, Ρεσί, πάρα πολύ. Από κερατσίνη παίρνω, φαντάζω τι γίνεται. Λοιπόν, έχω σκάσει τα γελιά με τα νέα της αστυνομίας Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό Και θέλω μια αφιέρωση, ρε παιδί μου, ένα τραγούδι Του Μπουγά Πότε τον παίρνεις, πότε τον τρως Όπα, Ε; Μερακλήδικο, μ' αρέσει Μου είχες πει ότι το παίρνεις Όπα Κάθε πρώτη του μήνος Όπα, Και είχα μια απορία Πόσο γρήγορα το δρως Σιγά σιγά Μπράβο παιδί μου Θα κάτσουμε μαζί Πότε το παίρνεις, πότε το δρως ΦΑΠ! Αναγία μου, τι είναι αυτό Αχ είναι λίγος ο μισθός Πότε το παίρνεις, πότε το δρως ΦΑΠ! Αχ είναι λίγος ο μισθός. ορίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το πιστό Το τελευταίο που θέλω να μου βάλεις είναι αυτό που είχατε βάλει με το ή με το θύμιο Θα βάζει στο βέ, το βέγκο να γελάει. Τον άλλο που λέει το το, το και κλείσε με, με το με μεσοστολή. Ποιο είναι το με στολή. Προσοχή, προσοχή, έρχεται και καταστολή. Ο νόμο εφαρμόζεται. Είναι για πρώτη φορά μετά τη μετεπολίτευση που επιχειρεί η Δημοκρατία να ορίσει το δικαίωμα του συναθρίζεστε. Σε περίπτωση που υπάρχουν πολύ μεγάλα επεισόδια και κινδυνεύουν ζωέ ανθρώπων και οι δημοσιογράφοι θα μπορούν να είναι σε κάποιο σημείο φυλασσόμενοι από την αστυνομία για να κάνουν τη δουλειά του. <ΛΣ> <ΛΣ> πολύ καλό! <ΛΣ> το άλλο με το τότε το, το, το ξέρετε. Είναι κάποιε βασικέ αρχέ και πια βασικοί κανόνε που διέπουν την λειτουργία τη αστυνομία σε σχέση με τι διαδηλώσει. Προσοχή, προσοχή έρχεται καταστολή και νομίζω και αυτό είναι μια κατάκτηση. Προσοχή Να σου πω, ε, καλά σε πήρα για να μου βάλει τώρα και παραγγελιά για την Παρασκευή, αλλά τέλο πάντων. Τουλάχιστον μια παραγγελιά για τη γυναίκα μου. Όπα. Όπα, όπα. Που έφτιαξε το γιο μα στον κόσμο πριν από ακριβώ δύο εβδομάδε. Α, έκανε και γιο. Κάνετε γιου, εσείς, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ε, ναι ε... Με απ' αυτού κάνω γιου. Mm. <laughs> το θάλασσα πλατιά του Χατζηδάκη. Α, ah, είναι και ρομαντικού, παναθέμα. Έλα, ah, μπορεί να χαθεί η <laughs> Έλα. Έλα <για. laughs> Φιλιά, γεια. <laughs> Θάλασσα πλάτιά, σ' αγαπώ γιατί μου μοιάζεις Θάλασσα βαθιά, μια στιγμή δεν ήσυχα ζεις λες και έχεις καρδιά τη δικιά μου τη νικρούλα τη Βάζει το Κατερινάκη την πρόεδρο να... που την κράζει ο κοκόρακα από πίσω. Μετά βάζει ποιητή φανφάρα να λέει μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Και μετά θα βρει καμιά μπαρούφα του άδωνη που εντάξει θα δυσκολευτεί βέβαια λίγο. Και στο τέλο να λέει, πόσο λέει ο Κωνσταντίνου Τρέλα, τρέλα λέει, τρέλα. Ναι, τώρα το θυμηρισκάγι. Στην 22η στροφή του ύμνου στην Ελευθερία, μέρο του οποίου αποτελεί τον εθνικό μα ύμνο, ο Σολομό θα γράψει. κοράκια γκαρδιακά χαροποιήθηκε το Βάσιγκτον η γη κόκκινα κοράκια και τα σίδερα ενθυμήθη και πρέπει τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια Ω! που την έδαιναν και αυτή στην πόρτα της Αγίας Σοφιάς παράζοντας με ματωμένα στήδι τις δύο φτερούγες άπλος στο δικέφαλος τρέλα τρέλα Έλα μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Τι? Θα μου βάλει το Τούρκο στο Παρίσι, μαγαιριτσάκο, τώρα που το σκέφτηκα. Α, έχει και σκέψη πίσω από αυτό, ε. Βέβαια, βέβαια. Μάρτιο, πού πάμε. Λοιπόν, εκεί που λέει: Φωτογραφίε στέλνει από το Λούβρο, θα μου βάλει το Μιτσοτσάκι να λέει: Γιατί γελάτε, κύριε πολιτικό εξόριστο στο Παρίσι που τα λέει αυτά τα ωραία συμβουλή. Μου γράφει, δεν θα έρθει για διακοπέ. Χρωστά μαθήματα, μου λες. Πωτογραφίες θέλεις απ' το λούχρο Εγώ είμαι ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη φούτα <ΣΣΣΣΣ> Λοιπόν και εσύ σαν τα πρώτα γιατί γελάτε κύριοι <ΣΣΣΣ> Γιατί γελάτε κύριοι Μετά συνεχίζει που λέει για το γάτο σου τον Τούρκο Θα βάλεις εκεί τον μπαμπά μισοτάκι, Σακλαγιακή λέω εδώ Και άλες με το γάτο Τσακλαγιανγκίλε το εδώ. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά. Τερά ρεβέντε, μου λέει στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα οίσκι. Προχωράμε, λέει αυτό ο Τούρκος Τούρκος θα με κάνει. Α, εσύ είσαι α, κάνει α... δουλίτσα, Έ, όχι μα Έχω κάνει δουλίτσα, τι νομίζει. Νομίζω πολλά. Έχει, έχει. Λοιπόν, θα βάλει στο. Δεν κοιμά το το βράδυ. το έλεγε, ο Το έλεγε ο αυτό. Θα μπορούσαν και Ο αυτή την περίπτωση. Ωραία, βάλει αυτόν Που έχει κάνει και τον πρόεδρο Ερντογάν να χάσει τον ύπνο του Αυτό πάει νομίζω και με το ραγόδι που λέει Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι Όταν αρχίζω να σε θυμάμαι Δεν κοιμάμαι και το ξέρεις Υποφέρω, υποφέρεις Δεν θυμάμαι ποιος Βάνει το λέει αυτό μαζί. Μετά επαναλαμβάνεται αυτό το Τούρκος, Τούρκο θα με κάνει Βάζεις πάλι, πάλι, με χρόνους, με καιρούς τον Άδωνη Αυτός ο του... Τουρκος, τουρκος, θα πάλι! Αυτό ο Τούρκο Τούρκο Θάνεκα. Πάλι δικά μα είναι. Μπαίνουμε μετά ρεφρέν. Μη σκουράζει λίγο, ε. Ε, τελειώνω, τελειώνω, περίμενα. Τελειώνει, <laughs> αλλά μέχρι να τελειώσει έχουμε τελειώσει πέντε φορέ. Έλα, ελά, τελειώνουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί. Βάζει πάλι τον παπάμι τζοτάκι που λέει ότι εγώ και ο καραμαλί κάναμε χέρι στο Παρίσι. Συλλεύω το μικρό σου το καθί. Τα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί Όταν είμαστε εξόριστοι στο Παρίσι Δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμόντουσα το μεσημέρι εγώ και ο Καρβαλής Τι μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζει. Για εσύ δυο που κρατήσε τη συνήθεια τη Ιάστα. Και μετά κλείνει με έναν ωραίο κακαουνάκι, θα τον παίξει κι εγώ. Α είσαι και μελετημένο, μου αρέσει. Ε, βέβαια. Και την τορούλα να λέει και ωραίο γαλλικό. Εντάξει. Εκτακτά. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά στα κολλόμερια, για. Να τα, έλεγε. Τεσσερό αν κυμάστε και μαζί. Θα τον παίξω κι εγώ. Τζο αι, στο κρεβάτι το αλλάζει. Πού λε μου, Με σουκτού Ναι, ναι Σας Σήμερα 12 χρόνια που πέθανε ο Πάνο Τζαβέλας Έτοιμε άνθρωπε κύριε Παντελή Έτοιμε άνθρωπε κύριε Παντελή Έχεις και σύζυγο κόρη παιδί Μοντέρνα έπιπλα έγχρωμη τυβή Τροστροφή νευματική Μάκρυ από κό μη βρεις μπελά πατρις θρησκεία και φανελιά έτοιμε άνθρωπε κυρπαντελή τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί μαύρη λευκοί οι Για σου να καλά, να φύσει το και τον παρά. Απόστολε. Έλα. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο λέγεται Ρομποτάκια Ενωθείτε. Το ξέρω. Εγώ λέω να το βάλει αυτό για το χρυσοκοίδι γιατί οι κλέφτε είναι ελεύθεροι, ο κόσμο σκοτώνεται με τα όπλα και το μόνο που μα ενδιαφέρει είναι να βλέπουν στην τηλόραση κάποιοι και να χαίρονται. Ε, απλά να θυμίσω ότι οι ελεύθεροι δεν είναι μόνο οι κλέφτε, είναι και κάτι φασισταριά που τάχα ξεφύγανε. Ναι, πολύ είναι. Λάνε αυτό με τα μουστάκια, πού είναι αυτό. Με... Μουστάκια τώρα θα έχει πατήσει πλαστική ούτε μουστάκι δεν θα έχει. Αυτός αν πήγε στην Νότια Αφρική αυτός, ή στην Αργεντινή. Αχα, για μιλά μου. Η δημοκρατία επανέρχεται. Ο νόμος είναι ένας. Σε αυτούς που δεν συμμορφώνονται, στοιχεία αναγκαστικότητας. Μου, μου, Και έχει δώσει εντολή στα τσακάλια. Αγαπώ. Και δεν υπάρχει ούτε ένα περιστατικό από αστυνομική βία. Ένας είτε, Αυτό που κάνει η αστυνομία, άσκηση νόμιμη βία. Ενούν οι και χειροκροτάει ο κόσμο. Να! <μήλου> Θέλω μια παραγγελία. <αυτό> να δέσει λιγάκι ένα κομμάτι από την καταχνιά του Λεοντή, το γνωστό που αφορά του Εβραίου, με ό,τι έλεγε ο Χρυσαυγήτη ο Μιχαλολιάκο για τα ψυδάκια που έλεγε ότι θα πάνε εκεί πέρα και κοιτούσαν τι ψυλέ καμινάδε. Για να καταλάβουμε πόσο συγκλονιστικά ήταν αυτά τα λόγια με τα οποία γέλασαν δυστυχώ εκατοντάδε χιλιάδε Έλληνε και του έβαναν στη Βουλή. <μήλου> Θεσσαλονίκη, πήραν το τρενάκι <Κι> και πήραν ταξιδάκι. Ένα ωραίο μαγευτικό ταξίδι σε ένα πανέμορφο τοπίο για χειμερινές διακοπές με ψηλέ καμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες. <Κι> σκένη της το με μέρα μπορεί να mm. βάλει στα chords το